Γερμανικά μου φάνηκαν. Γερμανικά είναι. Είναι ο ύμνος της λαϊκής δημοκρατίας της Γερμανίας. Πάρ' από κάτω, θα χρειάζεται. Να μην τον ακούμε. Να το ακούσαμε. Είναι ο ύμνος της DDR. DDR σήμαινε Deutsche Demokratische Republik. Κάτι ακούω. Ναι, δεν Α. είναι τίποτα. Α. Deutsche Demokratie. De, υπάρχει λόγο όλα αυτά που τα κάνουμε ναι. τώρα να έχουμε στόχευση. Εμεί εδώ στην Ελλάδα για συντομογραφία, ω συντομογραφία λέγαμε γουλουδού. Που όμω το σωστό ήταν λουγουδού. Δηλαδή λαϊκή λαϊκή δημοκρατία τη Γερμανία. Αλλά στην γλώσσα δεν μπορεί να πει στη λου, Λουδουγού. Σπουδάζω στη Λουδουγού κάποια παιδιά που πηγαίναν. Λέγαμε γουλουδού. Mm. Ανατολική Γερμανία Κάνε τις γαλοπούλες λέγω Περίπου Ανατολική Γερμανία δεν είναι τα αρχικά Στην Γερμανική Πώς θα θυμηθήκαμε Με το Διαβήτη Με το Διαβήτη, τα αστάκια και τα τέτοια Πώς θα θυμηθήκαμε τώρα όλα αυτά Εξακολουθεί να υπάρχει ένας ρατσισμός Των Δεντικογερμανών Αυτό λέω δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει Στην καθημερινή συμπεριφορά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 Η Ντόρα λοιπόν έμεινε κάγκελο γιατί τις είπε ο Ταξιτζής ότι περνούσαν καλύτερα στον κομμουνισμό ναι, ναι, Έλα μου στον τόπο σου έλα, έλα, έλα. Δηλαδή έχουν, σε όλες αυτές τις χώρες έχουν γίνει έρευνε, δημοσκοπής που το λένε όλοι mm. ότι περνούσαμε καλύτερα, ναι στον κομμουνισμό περνούσαμε καλύτερα, τι να κάνουμε αυτό έχει σε σχέση με αυτά που ζουν τώρα Και η Ντόρα Μπακογιάννη το είπε χτε στην ΕΡΤ στην εκπομπή του Κουβαρά. Ήταν μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Παυλοτσίμα, συζητούσαν μια ωραία συζήτηση κτλ. για τη δημοκρατία και τα λέμε Ευρώπη για τα γνωστά. Και είπε, εκμυστηρεύτηκε αυτό. Ή τώρα ήταν εξορία στο Παρίσι. <laughs> ναι, τι θέτει να το πεις. ακούμε. Δηλαδή, η εξόριστη εκ Παρισίων μα λέγεται η λαϊκή δημοκρατία τη Γερμανία. Εδώ δεχόμαστε την έκπληξη τη Ντόρα από τον τάξη Τζι, γιατί συνέχισε η κουβέντα, δεν έμεινε μόνο εκεί. Την έκπληξή τη αυτή μα την είπε και την καταλάβαμε. Και μου λέει εμείς ήμασταν καλύτερα επί ΔΕΔΕΡ και μένω εγώ καγγελο Αλλά του λέει σοβαρολογείτε μετά από 30 χρόνια μου λέτε ότι ήσασταν καλύτερα στην ΔΕΔ Φεφέως λέει ήμουν καλύτερα στην ΔΕΔΕΡ Επικομονιστικού καθεστώτους δηλαδή <μιλίσμα> Ναι Επικομονιστικού καθεστώτους δηλαδή <μιλίσμα> Ναι Θα καταρρεύσω Θα καταρρεύσει η δεν αντέχει να ακούνε τέτοια Και τώρα έτοιμοι ήταν Και τώρα έτοιμοι ήταν Το έλεγε και το ξαναζούσε. Και φαντάζω στην έκπληξη της Δώρας Μπακογιάννη, που το θέμα εδώ δεν είναι μόνο η έκπληξη της Δώρας Μπακογιάννη, είναι αυτό που λέει. Και αυτό που λέει ο Ταξιτζής. Ναι. Γιατί υποτίθε έγινε αγώνας απαιστό τείχος, ήταν να ήταν ελεύθερα κάθε στώτα, ε, δεν είχαν τίποτα και ήρθε η ελευθερία. Από το 89 και μετά είναι ελεύθερος ο κόρμος. Είναι ελεύθερη εκεί να, λένε, να λέει ο Ταξιτζής ότι παίρνουσαμε καλύτερα παίρνουσαμε καλύτε Γι' αυτό τα κάναμε όλα πριν. Τα συλλαβήσαμε, τα πάμε και ελληνικά, τα πάμε και αγγλικά για να καταλάβει ο κόσμο. Έτσι πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη, η πέμπτη τη σεζόν. Εγώ νόμιζα ότι πάμε για το όνομα του ΣΥΡΙΖΙ, γι' αυτό και λέω: Το πήγανε σε άλλο level. Όχι. Στο day-day δεν φτάσαμε. Μπορεί. Day-day δεν είναι καλά. θα τέρχεζε πάντω για να. Όλα. Κόκκοκ, γλουγλουγλουγλουγλου. Τα ζωάκια. Πώ κάνει το γουρνάκι, πώ κάνει το σκυλάκι. Όλα θα τέργαζαν στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως είναι εκεί αυτό το τσίρκο. Γορίλας τεριάζουν... ίσως. Ενώ... Σαν... Γορίλας, ο ο, ο ήχο του γορίλα. Οκ. Okay, yeah, βάλε τι ήχο θε. Ενώ να σκεφτείς και κάτι β... βουνίσιους που έχει περιμαντήσιους. έχει Το μολάκι. <laughs> <Α, laughs> ενώ ταιριάζει. Αυτό. Νοίχι, ναι. Εντάξει. Καλά δεν... Ναι, οκ. Okay, βάλε ό,τι θες. Αετό θα βάλει για πολλά. Αετό. Να μείνουμε λίγο σε αυτό που πει τώρα, βακογιάννη γιατί είναι ωραίο και αυτή η συζήτηση, επειδή γίνεται έτσι στα δημόσια πάνελ και στο δημόσιο διάλογο, όπως ήταν τότε, αν ήταν καλά, τώρα που είμαστε ελεύθεροι και περνάμε πολύ ωραία. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, Δεν είχαμε σοσιαλισμό, μετά τον εμφύλιο, δεν είχαμε κομμουνισμό, δεν είχαμε λαϊκή δημοκρατία της Ελλάδα, είχαμε την Ελλάδα... Πριν δημιουργική... το ΣΥΔ εννοείς, ενώ είχαμε παλιά, και πριν τον Αντρέα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. είχαμε... Από ένα σημείο και μετά είχαμε. Ναι ρε παιδί μου, έχασαν, χά, χάθηκε τότε ο, ο εμφύλιος ο πόλεμος και επικράτησαν οι εθνικές δυνάμεις... Εθνοπατριώτε και έτσι χτίσανε μια δυτική χώρα. Έτσι, ένα σύστημα δυτικό. Που ανήκουμε στην Ευστρία. Δεν, δεν είμαστε DDR εμεί, δεν είμαστε. Όχι. Λε, ανατολική χώρα. Δεν είμαστε υποαλέσια τώρα, όχι, βέβαια, τώρα Δεν είμαστε τώρα, και, αυτό ακριβώς. Είμαστε και οργανωμένο κράτος Μπράβο. Αυτό θα ακούσουμε τώρα. Τους φτωχού τους κάνανε φτωχότερους και του πλούσιους πλουσιότερου. Καλδιακό επεισόδιο από κέντρο υγεία. Τρει ώρε έκανε έρθει η μας... Οπότε σε ποια περίοδο. Λαγκάλα. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Ήθελα να κάνω μια αλλαγή Γάζα και έκανα μια βδομάδα να την αλλάξω. Δεν με ε, Θέλαμε να κλείσουμε ραντεβού μέσω ίντερνετ βάζω το τουβάρι. Εκαλέσαμε το 166 και δεν απαντούσε καθόλου. Μετά πήραν αποτυχία στο νοσοκομείο, μα είπαν ότι δεν έχουν ασθενοφόρο να έρθουν και να του πάρουν σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο είναι να αντιστήλουμε στο νοσοκομείο. Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως Το 40% των χειρουργικών αιθουσών στη Θεσσαλονίκη παραμένουν κλειστέ λόγω τη υπεστελέχωση. Βλέπουμε οι αναμονέ για χειρουργία και εξωτερικά ιατρία να φτάνουν έω και τρία χρόνια στι χειρότερε περιπτώσει. Δεν μετράνε ταυτυχαίω οι γνωριμίες. Μένω από κάτω από την Μόλις τελειώνω τις δουλειές μου Τρέμω με μπλούζα, με ζακέτα, με κάλτσες Μένουμε που κάτω από την κουβέρτα Μην ανάψω τίποτα Φοβάμαι να μαγειρέψω Κουζίνα δεν ανάβω Σόμπα δεν ανάβω Πετρέλα δεν είχα να βάλω Καλά περνάμε Αυτά μου πως είναι Γερμανοί Όχι είναι Έλληνες Καθαρό εμεί Πιστοποιημένοι Με ΆΙΖΟ κανονική Καθαροί Έλληνες είναι όλη αυτή. Ακούστε, ωραία, αυτά είναι σύγχρονα το μεταξύ. Δεν είναι του εμφυλίου, του το 50 <laughs> και του 60. Και η τελευταία κυρία λέει: Εδώ δεν έχω να ανάψω σόφι. Την κάθομαι στην από κάτω. Και ειδικά σε τέτοια θέματα εκεί, κάθε πόλη είχε απ' έξω ένα εργοστάσιο παραγωγή ενέργεια και είχαν σχεδόν δωρεάν ζεστό νερό και θέρμανση. Ναι. Ναι, επειδή ήταν... Απλά τα πράγματα Γι' αυτό ταξιτζίζεις, τώρα που δεν έχει να πληρώσει ο Γερμανός Δεν έχει να πληρώσει, είδε στη Δρέζη, είδε την Τώρα Μπακογιάννη Και λέει, περνούσαμε καλύτερα στην Δενταρ Μα πράγμα, ναι. τώρα εντάξει Είναι όπως μάθηκε ο καθένας δηλαδή, Εμείς έχουμε τις πρωτοπορίε έχουμε κόσμο να πεθαίνει από μαγκάλια αυτοσχέδια ναι. Δηλαδή, τι είχαν αυτοί τέτοια Εδώ... Ε, έχουμε ντάτσον που γίνονται ασθενοφόρα Αγροτικά Και αντί να εκτιμούμε την εφευρετικότητα του Έλληνα Δεν είναι εφευρετικότητα του Έλληνα Είναι, είναι παροχή, παροχή κάποιος θα, του κράτους Κάποιος παροχή. θα θυσιαστεί Όχι. Τι να κάνουμε Α, ναι. Ανακάλυψε όμως το ότι το, με το μαγκάλι δεν ζεσταίνεσαι Ναι Πεθαίνεις τελικά ναι. Ε, η, Μπορούμε και χωρίς ασθενοφόρα Με την καρότσα ναι. Μπορούμε χωρί νοσοκομεία Με το καράβι ναι. Έχω πε, δεν ήταν με τα καράβια που είχαν γίνει νοσοκομεία στη Ρόδο. Βέβαια. Ε, λοιπόν, τι τα χρειαζόμαστε όλα αυτά και αντί να δούμε την εφημεριντικότητα του Έλληνα που έχει remote νοσοκομείο. Ναι. Με, το πα όπου θε είναι. Συγγνώμη, νοσοκομείο. Ναι. Και έχει νοσοκομείο. Γκριάζει <laughs> με στο χειμώνα, έχουν τέτοιο. Άγονη γραμμή τάξη. Και σου. πρέπει να πάει τρία νησιά για να βρει άκρη. Δίπλα σου το έχεις Δίπλα σου. Περιμένει βέβαια, οπότε έχει δρομολόγιο. ο Ευαγγελισμό είναι ανοιχτό συνέχεια. Ό,τι η ώρα σου ήρθει, Ε, είναι ε, Ωραία και το πλοίο θα, Κάποια στιγμή θα έρθει Τι Όταν ας, πιάσει θα πω, λιμάνι Αλλιώ θα, έχουμε... θα πάει στο Ιουτιβάρκ Να το βρει Μεσοπέλακα Η κάτι. θάλασσα να μην ταραχτεί Λίγο κι αυτή Να μην κουνηθεί Ανέμει Να μην υπάρχουν ανέμι Α, ναι, Α, ναι. Α, ναι. Α, ναι. Ε, Υπάρχουν Δεν ξέρω το με την κλιματική Αλλά γι μπορεί να μην υπάρχουν πια Υπάρχουν Υπάρχουν, μη φοβάσαι. Οπότε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε έτσι με την Τώρα Μπακογιάννη. Να εκπλήσετε που στην Τεντάρ γι' αυτό ο με το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το νέο όνομα είναι ΣΣΕΑΡ. Ναι, ναι. Α, το. δεν το από την αρχή. ότι είναι ΣΥΡΙΖΑΡ. Το επόμενο θα ήταν Δεν νομίζω. μάλλον. είναι και τα το Με αριστερά. Όχι, λίγο ναι. <laughs> ξέρουμε όλοι. Το χάμα Διαρχίζει ξέρουμε. <laughs> από, από γάμα. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο εδώ στην κυβέρνηση. Μετά θα έρθουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Η οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη πτυχία το θέμα της ακρίβειας Όπως νιώθουμε όλοι. Όλοι το ξέρουμε. Όλοι ακρίβεια το ξέρουμε. τώρα που είναι σχετικό. Δεν είναι για όλους ακρίβεια. Όχι. <Δελαιά> Οι άλλοι παίζαμε χθε την κυρία. Δεν... Θεωρεί ότι είναι ξευστήλα η τιμή ναι, στη λαϊκή. Και πληρώνει παραπάνω. Ε, εντάξει, δεν, είναι, δεν υπάρχει ακρίβεια υπάρχει oh, για αυτά και ευθύνη. Για όσου υφίστανται. Όσοι νομίζουν ότι έχουμε ακρίβεια, <σχει> αν το πούμε έτσι. Και, και δυσανασχετούν στα σούπερ <σχει> μάρκετ και στι λαϊκέ. Τώρα κάτι μίζευε εκεί. Δεν <σχει> είναι και πολύ αυτοί. Τι έχουμε ακούσει για την ακρίβεια ότι φτάνει, μέχρι στιγμή. Τι μα έχουν πει: κλιματικέ κρίσει, πόλεμο στην Ουκρανία. Η πο... εισβολή, γενοκτονία του Ισραήλ, οι πρόσφυγε, οι Χούθη. Οι χούθη, φτέρνι, χούθη. Οι χούθη. Οι κλιματικές, ο Χούθη, Ο ήλιο, ο αέρα, όλα αυτά τα έχουν πει. Η Βενεζουέλα. Ναι, εντάξει, δεν έχουν πει ότι είναι ακριβή, αλλά είναι. Κατανακλάσιο, δηλαδή κάπω. Βγαίνει ο Κωστή Κατζηδάκη που είναι αρμόδιο υπουργό οικονομικών και για την ακρίβεια και το παρομοίασε αλλιώ το όλο θέμα. Και λέει κάπου όπα. Δεν θα λύσουμε με ένα θαύμα, το είπε. Λέει με ένα θαύμα, δεν τα λέμε όλα. Αλλά πώ παρομοίασε την ακρίβεια. Εκείνο που συνέβη είναι ότι έχουμε εξαιτίας των διαταραχών στην αγορά που προκάλεσε ο κορονοϊός, ε, ανομαλίες στην προσφορά και ζήτηση και εξαιτίας ενεργειακή ενεργειακής κρίσης, ένα παγκόσμιο φαινόμενο πληθωρινά. Το οποίο ήρθε με μεγάλη φορά, ε, αυτό από εδώ και πέρα το φαινόμενο θα είναι ολοένα και περισσότερο σε αποδρομή. Και εδώ και αλλού. Άρα όχι κατόπιν ενεργειών μας. Μπράβο! άρα όχι κατόπιν ενεργειών μας επειδή κάνει τον το κύκλο του όπως τη γρήπη <σκύρια> <σκύρια> <σκύρια> κάνει τον κύκλο του όπως τη γρήπη πρέπει να σας το πω το φαινόμενο αυτό σιγά σιγά θα εξασθενεί και τα πράγματα θα ξεκινήσουν να ομαλοποιούνται <σκύρια> Η γρυπούλα είναι, δεν είναι ακρίβεια. Ναι. Κρυωματάκι, γκούχου γκούχου. Θεωρεί εύστοχο να παρομοιάζει με τη γρήπη δύο χρόνια μετά τον κορονοϊό. Κάτι. <laughs> <laughs> Έχουμε δει γρήπε και γρήπε. Δεν Κοστί τι... μου. Τη δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά υπάρχουν και γρήπε που έχουν ξακάνει κόσμο. Μα λε την ακρίβεια ότι κάνει ένα κύκλο και θα κλείσει και μοιάζει με γρήπη, η οποία η ακρίβεια έχει ξεκινήσει πριν 1,5-2 χρόνια και δεν λέει να κλείσει με τίποτα. <laughs> τι γρήπη κόψουμε, δεν το ζέσαμε. ακρίβεια. Αυτό είναι... Τώρα έβαλε χαλί. Χαπ. Αυτό είναι... Έχουμε ένα καυγά εδώ με τη Χριστίνα Αποστόλης. Αν βάρεις. Έβαλε μπαίνοντα χαλί. Άκουσες εσύ χαλί μπαίνοντας. Όχι δεν άκουσα. Λοιπόν, εδώ. Να μείνουμε στο Χατζηδάκη και στη γρήπη. Αν το μεταξύ λέει ο Χατζηδάκης Πέφτει, μειώνεται η ακρίβεια, το φαινόμενο πριν πει τη γρήπη. Όχι λέει, επειδή κάνουμε κάτι εμεί. Όχι <laughs> <Επι, laughs> <δι, laughs> επειδή <laughs> ω <γρήπη>, το συνεχίζει <laughs> μετά θα κάνει τον κύκλο τη. <laughs> <Ε>, και περιμένουμε να <laughs> κάνει τον κύκλο τη. Πώ έχει τον κύκλο τη. Η γρήπη πολλές, έχει πάει και σε πνευμονία. Έχουμε δει και έχουμε Έχουν δει. Έχει πεθάνει και αυτό. Έχει κόσμο. Άρα τι ωραία παρομοίωση. Δηλαδή, <laughs> αν περιμένουμε τον κύκλο, δεν ξέρει τι σε περιμένει. Ε, μία δικαιολόγηση είναι αυτή ότι είναι γρήπη. Όλο αυτό από το χατζηδάκι. Έρχεται ο Σκυλακάκης τώρα. Να, Ένα Ένα Αυτός μας έλεγε να ανάβουν καλέ. <laughs> όχι. Ως κρέκας μας έλεγε, κρέκας. Έχει πει και ο Σκυλακάκης τα αυτοκίνητα που έχουν λιπλούσει. Για τα αυτοκίνητα έχει πει ο σκυλακάκης. Αλλά τώρα εδώ ανακάλυψε την αιτία. Δεν είναι γρήπη. Τι είναι. Θα ακούσεις. Το ρωτήμα πώς θα πάει ο Σεπτέμβριος, γιατί mm. συνεχίζουμε και έχουμε μια κρίση στην ευρύτερη περιοχή, εν μέρη γιατί έχουν βγει κάποια πυρηνικά, εν μέρη γιατί υπάρχει, ρουφάει η Ουκρανία όλο το ρεύμα της Βουλγαρίας και της, της, της Ουγγαρία και της Ρουμανίας και διαμορφώνονται τρελές τιμέ. Η Ουκρανία φταίει, ο Ζελένσκι, ο Ζελέ... έβαλε, έβαλε ο Ζελένσκι φταίει τώρα. <laughs> Είδε ποιο θέλει, ο Ζελένσκι. Ε, καλά, αυτό το αφού σφανάρει. Γιατί παίρνει το ρεύμα από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, θα του έρθει ένα λογαριασμό στην Ουκρανία <laughs> και ακριβένει και στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω αν έχουν και πράσινο. Οι μπλετοί έχουν βάλει <laughs> τι, τι Εκεί, Ναι, ναι. <laughs> είναι ένα θέμα ε. αυτό. Και εμεί πώ μπλέκουμε τώρα <laughs> με την Ουκρανία. Ο δεν είναι φίλο μα. <laughs> Δεν είχαμε δοκιμή για τον Ούγκανο. Τον Ούγκανο αυτόν, το, το, πώ τον λέγανε. Κάτι φασίστη, δεν θυμάμαι Ένα λογομούρι που είχε έτσι. Αυτό φάνηκε. Δεν πειράζει. Καλά, θυσιάστηκε. Ναι, ναι γίνονται ναι. αυτά. Ναι. Συμβαίνουν αυτά στου πολέμου. Υπάρχει και ένα ότι φασίστα καλό. Ναι, ναι. Τέλο πάντων, μόνο. Ε, ναι. Η Ουκρανία θέλει ρεύμα. Το παίρνει από την Ρουμανία. Η Ρουμανία το παίρνει από τη Βουλγαρία. Εμεί. το μην Μια γραμμή τραβήξε με μια κολόνα. Να έχω να τραβάω από Ουκρανία κατευθείαν. Μα τι γίνεται, Δηλαδή αυτή είναι η ερμηνεία σκυλακάκι. Ναι. Ότι φταίει η μία χώρα που τραβάει ρεύμα από την άλλη χώρα και Ας την... κρατήσουμε στο μυαλό μα το αρχικό ηχητικό που ακούσαμε με την τώρα, Ε. Ναι, τον ναι, το ναι. Κρατά... να το κρατάμε <laughs> ταυτόχρονα. Στο όλα αυτά Όλα κάτω από αυτό. αυτό, αυτό, κάτω το από αυτό ναι. Δεν σου φτάνει ούτε η Ουκρανία και η Ρουμανία και η Βουλγαρία που τραβάνε ρεύμα. Καλά, και στις Βρυξέλλες Βρυξέλλε πανικό. Ούτε, και... ούτε η γρήπη είναι δικαιολογήσει τώρα. Έχουμε και άλλη Ποιο φταίει για όλα αυτά. Άρα Μήπως... η ακρίβεια yeah. είναι κάτι που προέρχεται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι πολλές φορές είναι και πάνω από τις δυνάμεις σου mm -hmm. είναι δηλαδή, ξαναλέω, ο πόλεμος ηχούθη, ηχούθη mm -hmm. έχουν γυρίσει όλα τα δρομολόγια που κάνουμε τις μεταφορές και κάνουν τον κύκλο της Αφρικής ηχούθη αυτό δεν μπορείς να πεις ότι δεν επηρεάζει ηχούθη Τώρα φταίει και ο Νότο. Δεν φταίει μόνο ο Βόρεια. Αυτό πάμε για του Χώθη. Ναι, αλλά τώρα εδώ τα τεκμηριώνουμε. Άλλο ότι θα πω εγώ και εσύ, άλλο θα πει βούλτεψι. Καταρχά, και μόνο που βάζουμε βούλτεψι, yeah. βούλτεψι είναι μια τεκμηρίωση yeah. από μόνη. Δεν είναι leveling. Πραγματικά. <laughs> η βούλτεψι δεν πρέπει να έχει ίχνο αυτοπροστασία στο μυαλό τη μέσα και να μην εξευτελίζεται κάθε φορά. Η βούλτεψι απασφάλισε από το μευτήριο. Ναι. Όταν είναι μόνο. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Μην τη βάλει κανεί Και πάντα να ψηφίζετε, βούλτεψι όσοι ψηφίζουν. Στη Νέα Δημοκρατία είναι πραγματικά. και αν δεν το προσφόρα. κάνετε για τον τόπο, κάνετε για την εκπομπή. Όχι, για τον τόπο να το κάνετε. Ναι, εντάξει. Έτσι λοιπόν έχουμε. Είναι γρήπη. Κάνει τον κύκλο. Καλά της. και οι Χούθη. Φορτίζουν τα κινητά του όλη την ώρα. Πάνε γύρω-γύρω και <σκάρει> κάτω. <σκάρει> δεν, δεν τραβάνε ε. ρεύμα αυτοί. Πώ δεν τραβάνε ρεύμα. αλλά Είναι η Ουκρανία, δεύτερη. Η, η Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία που τραβάνε το ρεύμα. Πακό. Συμπαδεί. Χούθη. Αυτά υπόθηκαν σήμερα. Χαμά δεν έχουμε φτάσει. Όχι, τι υπόθηκε σήμερα. Α, Σήμερα δηλαδή. υπόθηκαν αυτά. Εδώ είμαστε. Κανένα οσμός Όλα αυτά που γίνονται τα πρέπει να εμείς. κάτι άλλο. Θα θυμηθούμε τι προέκυψε παλιότερα. Πάλι ο πριν πριν κανένα τρίμηνο, είχε πει ότι φταίει ο καιρό. Αν φυσάει, αν έχει ήλιο, αν είναι ακριβό το φυσικό αέριο, ε, αυτά διαμορφώνουν την αγορά τη χοντρικής Τώρα, μα αρέσει, μα αρέσει, έτσι, έτσι πραγματικότητα, ε, άμα φυσάει πολύ. Και έχει ταυτόχρονα και ηλιοφάνεια, οι τι τιμέ του ηλεκτρισμού πέφτουν. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμπι. Οι τιμέ του ηλεκτρισμού πέφτουν. Φυσάει πολύ και μπαίνει κρίκο ο γοριά. Η χούθη. Η μόναξια με πνίκη πάει να με τρελάνει. Ματώνει σαν την πρόκαρη παλάμη τη καρδιά. Και έχει ταυτόχρονα και ηλιοφάνεια, η τιμέ του ηλεκτρισμού πέφτουν. Ηλιο πάνω. Τος χα Τη μέσου λεκτουίσμου πέυ. Η χούθει Η χούει. Τι του ηλεκτρισμού πέφτουν. Τι μέσης του ηλεκτρισμού πέφτουν. Ένα αρχίδι. Και γαβαλία. Έτσι λοιπόν, εμείς, ένας Ναι. θα έλεγε, Ναι. μήπως όταν φυσάει είναι καλό για αυτά το κολοανεμιστήρακια που έχουν βάλει σε κάθε κορφή. Για οποία... να παράγουν αιωλική ενέργεια. Μήπω. Μήπω άμα έχει ήλιο, βοηθάει τα πάνελ που έχουν βάλει στα άλλα βουνά για Όχι. να παράγουν αιωλική άλλο. Πώ ανεβαίνουν οι μέσα αντί να πέφτουν αφού βοηθάνε τα πάνελ και τα ανευνηστηράκια. Τι θε τώρα. τώρα, Δηλαδή εμεί. Όχι εγώ. Ο κακοπρόεδρο. Κάκι το που τον περιμένει σε γωνία. Καλό πρόεδρο. Εμεί το Σάββατο στην Ηλίουπολη έχουμε μια μεγάλη λαϊκή. Έρχονται και από του Γύρω Δήμου. Και πριν πάμε εκεί, πρέπει να δούμε σε τι φάση είναι η χούθη. Ο πόλεμο κάτω. Ε, ναι. Τι γίνεται με το Ζελένσκι και με τα ρεύματα που τραβάει από την Ρουμανία Αυτό... και τη Βουλγαρία. Στην είσοδο τη Λέκη. Ενώ κάθεσε πριν την Τέντα. Ναι, ναι, για να ενημερώνε. Κοιτά. Γιατί θα χούθη. Μπαίνω. Μην πει στο τσάμπα. Είναι γρήπη. Σε τι φάση είναι η γρήπη. Την έχουμε περάσει. Είναι στη φάση που μεταδίδεται. Έχει πάρει αντιβιωτικά. Κοιτά με. Χωράνε μάσκε. Έχει αέρα στην ανεμογεννήτρια Τάδε. Έχει ήλιο στην ανεμογεννήτρια Τάδε. Πρέπει να τα μελετήσουμε τα μόνο τα μελέτη... αυτά. μετά πάμε και ψωνίζουμε. Γιατί μετά αν μπεις είναι δικιά σου απόφαση. Ναι. Αν τα, αυτά τα ψηφίσεις. Και σχέσεις... έχουν προειδοποιήσει εδώ οι κυβερνητικοί. Είναι ναι, σοβαροί ναι, ναι, ναι, όλοι. Ναι, ναι. Μας έχουν προειδοποιήσει. Εδώ μεταξύ οι ανημογεννήτρες που είναι μια νέα μόδα σιγά σιγά παλιώνουν. Και βγαίνουν με βίντεο στο διαδίκτυο από κάτι σκουριασμένες, εγκαταλελειμμένες πάνω στα βουνά. Είναι τεράστια αυτά. Μπορούν να φαίνονται είναι... πολύ πολυκατοικία, πιο ψηλή. Ποια πολυκατοικία. Είναι... Κάποιες εκρύγνεται εκεί που δουλεύουν και πιάνουν φωτιά δάση και τέτοια. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν και είναι τρομακτικό να βλέπεις ένα βουνό με σκουριασμένες ανομογεννήτριες. Γιατί αυτοί που τις βάλαν τώρα για να κερδοσκοπήσουνε δεν θα πάνε να τις βγάλουν μετά. Ε βέβαια. δεν βγάλει δε τίποτα. Δε δε δε δε δε εύκολα, όχι εύκολα, με τεράστια θυσία μπαίνουν, Δεν βγαίνουν όμως αυτές. Δεν μεταφέρονται. Πάνω. Δεν μπορεί να μεταφερθεί αυτό. Αυτό θα μείνει εκεί. Θα σαπίσει, για πάντα, αυτή, σαπίσει για πάντα για να πέσει μόνο του και τι καταστροφή θα κάνει. Έτσι λοιπόν... Όχι συντηρούνται επίσης. Είναι εύκολο να συντηρηθεί όλο αυτό το πράγμα. Τι να συντηρηθεί εκεί πάνω. Δηλαδή, είχα. Πόσο. Ένα εξάμεινο έβλεπα στην Εθνική Οδό. Ένα συνεργείο πάλευε. Είχε κοπεί το ένα πτερίγιο. Ναι. Και παλεύαν ναι. να δουν αν θα φτιαχτεί. Δεν θα φτιαχτεί. Υπήρχαν κάποιε Κάτι, κάτι γερανί. Να... Ουχή Για να έχουμε το ρεύμα, γιατί η Χούθοι. Ο δεν έχουμε και... το ρεύμα, και τι να τις κάνουμε που τις έχουμε εκεί <laughs> Το έχουμε το ρεύμα, απλά το πληρώνουμε Ναι, ε, δεν, το όλα αυτά. δεν το έχουμε δωρεάνενο Δεν το έχουμε από τον αέρα Στην μας Στην τεντεάρα αυτά αγάπη μου, δεν τα έχεις εδώ αυτά Δεν έχω τεντεάρα το να πάω Μείνε τώρα εδώ με αυτά που έχουμε Περιμένουμε τον Κασελάκη Θα μας φέρει λέει και ο η ο δημοκρατία Κασελάτς. Ποιος θα φέρει, ο Ωνδάκης Και με όλα αυτά, για να κλείσουμε την ενότητα αυτή Δεν γίναμε Ελβετία ούτε Σουηδία Ενώ θα μπορούσαμε και είχαμε όλε τι προποθέσει όπω μα είπε. Καλά, δεν είχα... και γλώσσα αυτή τώρα, να μην μιλά. Οι ελβετικέ γλώσσε. Τα σουηδικά. Όχι, <laughs> <laughs> okay. είναι τέσσερι. Όπω μα είπε ο Χατζηδάκης Προφανώς δεν γίναμε Ελβετία, δεν γίναμε Σουηδία, ούτε έχουμε εκλεγεί έτσι ώστε ω. Ως... θαυματοποιεί να αλλάξουμε την κατάσταση από τη μια στιγμή στην άλλη. Και ενώ που λέω είναι ότι σε μια σειρά από βασικά μεγέθη που μας ενδιαφέρουν όπως είναι η ανεργία και η απασχόληση, όπως είναι οι επενδύσεις, οι εξαγωγές που είναι η βάση ναι. να προχωρήσουμε μπροστά. Είμαστε, έχουμε την ταχύτερη βελτίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο, το θέμα της ακρίβειας που ήρθε Ω αποτέλεσμα των προβλημάτων που σα είπα, ε, είναι ένα πρόβλημα κοινό. Ένα πρόβλημα που πια είναι σε αποδρομή, αλλά και αυτό το πρόβλημα το οποίο ξανά το αναγνωρίζω. Πώ να το κάνω, το αναγνωρίζω, ήρθαμε και το αντιμετωπίσαμε με διάφορου τρόπου, με το καλάθι του νοικοκυριού. Επιτρέψτε μου να μερικά πράγματα εδώ. με τι αυξήσει των μισθών. Ο κατώτατο μισθό ήταν 650 ευρώ, έτσι τον πήραμε, και είναι 830 ευρώ. Προφανώ δεν γίναμε Ελβετία, δεν γίναμε Σουηδία. Ναι, δεν γίναμε, αλλά είμαστε κοντά. Φτάνουμε. Είμαστε κοντά. φτάνουμε. είμαστε κοντά στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία όμω. Που τη κλέβει το ρεύμα η Ουκρανία. Ε, και γεωγραφικά. Εκεί. Γεωγραφικά είμαστε σίγουρα. Έχει. Και είμαστε κοντά και είμαστε κοντά. Θα γίνει Δανία του νότου. νότου. Ναι, το είχε πει ο Γιώργο Δεν δε τα καταφέραμε. Θα γίνει με Ελβετία του Νότου. Καταχρεωθήκαμε με τον Γιώργο Παπανδρέου, μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο. ενώ μας έλεγε θα γίνουμε Δανία του Νότου και πήγαν, 43% ψήφισαν αυτό το πράγμα να γίνουμε <χει> Δανία <χει> του Νότου <χει> και <χει> δεν γίναμε τι τελικά τι γίναμε. <χει> είμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο θα ακούσουμε ένα ηχητικό που το ανέβασε η Δήμαρχος Τήλου η, Δήμαρχο η κυρία Μαρία Καμά χτες το βράδυ ε, κάποια σκάφη του λιμενικού έβγαλαν στο νησί 106 πρόσφυγες ναι. είδα τα πλάνα, είναι γυναίκες τους σώσανε δηλαδή και τους ε, ε, χτες, χτες το, το πρωί Και τους ε, ε, υπάρχει το πλάνο που βγαίνουν από το σκάφος του Λιμενικού, μανάδες με παιδιά και ε, λες μπράβο σωθήκαν αυτοί οι άνθρωποι, ο παιδί μου, γιατί θα πνιγόντουσαν και είναι κρίμα, παιδάκια, ε, μπαμπάδες, 106 πρόσφυγες. Είναι, είναι μια κολυμβήτρια εκεί, Αθηναία, που δυσφορεί με αυτή την εικόνα. Α. Δεν γουστάρει που βλέπει τους πρόσφυγες και λέει και, κάποια στιγμή να πάτε να του πνίξετε. Α, το ακούει αυτό ο δήμαρχος. Mm. η κυρία Μαρία Καμά ανοίγει την κάμερά της και κατευθύνεται προς την κυρία και θα ακούσουμε τι είπε η δήμαρχος Τι να τους κάνουμε να τους πετάξουμε στη θάλασσα κυρία μου για ξαναπείτε το να τους πετάξουμε στη θάλασσα εδώ η κυρία από την Αθήνα πια πείτε το ξανά κυρία μου να πετάξουμε αυτά τα βρέφη στη θάλασσα έτσι να του πετάξουμε στη θάλασσα και μας κάνει μαθήματα ανθρωπιάς. Έτσι είναι έτσι είναι οι Έλληνες, οι καλοί οι χριστιανοί. Τραβήξε τους ήρωες είναι. Εσείς δεν θέλω να ξερατήσαστε η Τήλος κυρία μου δεν είναι τόπος για σας. Εντάξει, τα πάτε σε άλλα μέρη. Και την δείχνει αυτή την κυρία. Στο βίντεο φαίνεται. Είναι μια ξανθιά κυρία η οποία βλέπει τη Δήμαρχο να της έρχεται κατά πάνω της με αυτό το ύφος, αλλά. Ε, και έκανε και ανάρτηση η κυρία η Δήμαρχος και σας διαβάζω τη έγραψή απόψε το βράδυ όσοι βρεθήκαμε στο λιμάνι της Στήλου ήρθαμε αντιμέτωποι και με τις δύο όψεις του νομίσματος 106 πρόσφυγες, ανάμεσα τους πάρα πολλά παιδιά μπόρεσαν να μεταφερθούν με ασφάλεια στο νησί μας οι σκηνέ που αντίκρισα προσωπικά με διέλυσαν Άντρε, κλαίγοντα και κρατώντα αρκετοί από αυτού τα μικρά παιδιά του στην αγκαλιά, να ευχαριστούν του λιμενικού και να προσπαθούν να του φιλήσουν τα χέρια. Οι άντρε του λιμενικού σώματο με περίσσια προσοχή να σηκώνουν παιδιά και τραυματισμένου και να του κατεβάζουν από το πλοίο. Αστυνομική, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να είναι εκεί καθώ και κάτοικοι του νησιού να προσφέρουν από στεγνά, ρούχα, ψωμί, παπούτσια και ό,τι άλλο μπορούσαν στα γρήγορα να φέρουν. Δυστυχώ, πολλά παιδάκια και μωρά Και ξάφνουν μια κυρία που με τον καλό τη να ψαρεύει στο λιμάνι Αυτή η κυρία <laughs> Προφανώς να της χαλάνε τις, τις χαλάνε τις διακοπές Αυτή η βαβούρα Αρχίζει να φωνάζει που τους πάτε γιατί τους μαζεύετε Και τα λοιπά και τα λοιπά Και κλείνει την ανάρτησή τη η δήμαρχος Κυρία μου αυτό το νησί δεν κάνει για εσάς Όπως και το ακούσαμε σε ήχο να της λέει «Δεν, είναι, δεν είστε για αυτό το νησί φύγετε Ωραίες εικόνες όπως τις περιγράφει η δήμαρχος, Άλλο να λέμε εμεί το προσφυγικό θέμα και ήρθαν πάλι πρόσφυγες και ένα σκάφο πάλι έβγαλε, ξεβράστηκαν τα ρήματα που χρησιμοποιούμε κι άλλο. Κι άλλο να το βλέπεις Αλλά Πώ τώρα οι κάτοικοι μάθανε ότι ήρθανε παιδάκια και βάλανε παπούτσια, γιατί ήταν βρεγμένοι όλοι αυτοί. Βάλανε παπούτσια, πήρανε ρούχα, πήγανε, του προστατεύσανε. Η λιμενική εκεί του νησιού, η δήμαρχος οι γιατροί να δούνε ποιο έχει ανάγκη. Να υποδεχθεί με τη μία 106 άτομα που έχουν. Πνιγή, θάλασσο θέλει μια κινητοποίηση Εκτε, μια ανθρωπιά Καλά, έτσι κι αλλά δεν είναι και κάτι απλότερο Τι γιατί απλό. αυτοί πρέπει να κοιμηθούν το βράδυ πρέπει να τα κοιμηθούν και, και αυτό δε έχετε, γίνεται, δεν έγινε μία φορά αυτό γίνεται, Καλά, νησιά, συνέχεια. γίνεται Οπότε, συνέχεια Μπράβο στη Δήμαρχο λοιπόν Βέβαια υπάρχει πάντα και ο κατημάς της κοινωνία. Να, εν κύριοι <laughs> αν Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να φανταστώ γενικώ αν χωράει στον τόπο Διαφρά. Υπάρχουν είναι... πολλά ανιστόρυτα ζώα, έτσι κι αλλιώ. Γιατί ναι. είναι και αυτό ένα βασικό πρόβλημα. Αν δεις την κυρία, θα μου πει από την όψη, κρίνει. Ναι, η όψη είναι ότι. Εγώ δεν την δει. Αφήστε δεν με είναι. να είναι. περάσω καλά. Ναι, ναι. Ε, δε, με ενοχλείτε όλοι εσεί. Πνιγείτε παραπέρα. παραπέρα. Αυτό είναι. Είναι αυτή, παραπέρα. Αυτό, αν μπορεί από την όψη κάποιο να βγάλει συμπέρασμα. Πολύ καλά τη τάχω εδώ η δήμαρχος mm. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσει.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 Θα شو σοβαρολογείτε, μετά από 30 χρόνια μου λέτε ότι ήσασταν καλύτερα στην state welfare λέει, lei μου η καλύτερη. Επικοινωνικό καθεστώς λες. Ναι. Επικοινωνικό καθεστώς λες. Ναι. Τι πάθαμε στα καλά καθούμενα και πηγαίναμε τόσο καλά σαν και, καπιταλισμός. Πήrzτε και, και, τώρα αυτό και το tax justice reformades δεν μπορούσε να βρεθεί νας άλλος. Κι ήχε την ησυχία της Dresden τώρα. Πήγα να κάνη τα ψώνια, να κάνη. Ναι. Κι ξαρνικε το Και ακόμη είδες τη φωνή πως ταράζεται Μπήκε να πάει δύο Λουί μετά να ησυχάσει Δεν ξέρω τι πήγε να πάρει Δεν νόμιζα Δεν, Δεν, έτσι ξεσπάσει. Δεν μας ξεσπάσει. νοιάζουν αυτά να ξεσπάσει όπως θέλει ε, Είπα εγώ πριν Μπορεί κυρία... να πει ένα μπακαλιάρο που φτουράει <laughs> Δεν ξέρω, <laughs> <Δεν> ξέρω. <laughs> Με στο Λουί ότι ναι. πρέπει η... Είπα εγώ πριν η κυρία αυτή που διαμαρτύρεται Και έλεγε να πετάξει στη θάλασσα Ότι είναι ξανθιά Δεν λέω όλες οι ξανθιές είναι έτσι Αλλά αυτή είναι Κάνω, Πολα, ότι δεν μου στέλνει θα, η φίλη από την Σαν περιγραφή το λέμε η ότι δεν ξέρω, αλλά μπορεί να άτρια, λέμε κοκκινομάλα. Η Όλγα. Το κοκκινομάλα ποτέ δεν είναι έτσι. Δεν θα πω επίθετο. Η Όλγα απ' την Αστυπάλαια. Mm. Και μου λέει: Όλε οι ξανθιές δεν είναι βλαμμένε και ρατσίστριε. <laughs> Υπερασπίζομαι τι ξανχέ κτλ. Και προφανώ και προφανώς λίγο αστείο. Όταν λέμε κάτι τέτοιο, δεν εννοούμε, δεν το κατηγοριοποιούμε, αλλά προσπαθούσα να δώσω την εικόνα. Δεν θυμάμαι και άλλα στοιχεία. Όλο το, το στυλ παραπέμπει σε κάποιον. Τραβάτε πνιγίτε παραπέρα, με. Η εικόνα και η εικόνα δηλαδή, συμβαδίζει. Ναι, συμβαδίζει, η εικόνα ναι, δηλαδή ναι. αν την βλέπαμε την κυρία αυτή, χωρί να έχει πει να πάτε να πνιγείτε, δεν θα το λέγαμε αυτό. Αλλά επειδή είπε αυτό, η εικόνα κάποιος, και ναι. κολλάει κάπω. Τώρα να πάμε λίγο στα Σιριζέικα, mm. εκεί που σφάζονται τόσο ώρες αυτό το τσίρκο, το μοναδικό που έχει και κεντρική επιτροπή το, το Σαββατοκύριακο. Θα ακούσουμε και. Κάπου πρέπει να δούμε και τους ακροβάτε να μαζευτούν. <laughs> ε, δηλαδή είναι <η> τσίρκο κάποιοι. Δίνουν θέμα και ακρόαμα, Πίρτζη. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα που στηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτά τα συμφέροντα θέλουν μια ανύπαρκτη αντιπολίτευση. Δημιουργούν συνεχώ ισοστρέφεια στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα συμφέροντα. Σε μια όχι, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η ηγεσία Άρα, του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει του με, τα με τα συμφέροντα. Αυτά κάνει, με αυτά που κάνει. Και είναι επιλογή του συμφερόντων, δηλαδή. Εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό συγκεκριμένων συμφερόντων που στηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα ε, ο, ο Κασελάκη στηρίζει Μητσοτάκη επειδή το λένε τα συμφέροντα. Προφανώ, προφανώ. Ακούω λέει ο Σπίρτζη τώρα. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Ο Κασελάκη είναι Μητσοτάκη. Δεν στηρίζει. Δεν στηρίζει. να είναι αυτό, είναι Πιστεύει τα ίδια. Τόσο υπολογία έχει, έχει και ένα Σοσίριζα. Τι είπαν επί βρέθηκε εκεί να είναι, θα μπορούσε να είναι βουλευτή, υπουργό τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, όπου πολύ. Εκεί άνοιξε θέση και πήγε. Πού να δηλαδή, άμα αν έχει ανοίξει θέση στο Βελόπουλο, δεν θα πηγαίνει. Ο Δεά στο Βελόπουλο, γιατί θέλει ακόμα εξουσία κασελάκι. Θέλει αρχηγικά πράγματα, δεν θέλει. Και πού να περίμενε. Ο Βελόπουλο πέρσι... είναι πιο πάνω του Κασελάκη στι Τελικά. Ε, ένα χρόνο Α, μετά. Αλλά ένα χρόνο πριν που ήρθε για διακοπέ και ξαφνικά έγινε πρόεδρο. <laughs> Περάσαμε τόσο ωραίε διακοπέ στην Ελλάδα. Το άλλο που και εμένα μου είναι αυτό, πώ πά και σε τσιμπάει φίγκα και σου κάνει. Για να χάλεζω φίγκα. Για να χάλεζω φίγκα. Δεν του χάλεζε. Δεν του χάλεζε, δεν είναι κάνει Δια τρέχει ξαφν Και βγαίνει και η Όλογα Γεροβασίλη. Η οποία θέτει θέμα να γίνουν εκλογέ τώρα πάλι με στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, θα πάνε, ναι. Η οποία Όλογα στο θέλει να πάει πάλι. Να αποσυρθεί πάλι. Δεν ξέρω τι. Είναι, είναι όλη κομική η Και όλη. να πει πρόεδρε, σε στηρίζω. <laughs> Τον ξεστήριζε πριν λίγο καιρό. Τον ξεστήριζε μετά. Το έβαλε υποψηφιότητα, την απέσυρε κάποια στιγμή εκεί στο συνέδριο. Ε, τώρα ζητάει το, η βάση, η οποία mm. βάση υπάρχει. Θα πάει να ξαναψηφίσει. Ποιο έχει μείνει από τη βάση. Τι βάση. Ολο αυτό. Δεν έχει βάση, αυτό είναι στον αέρα όλο, όπως λέει και ο Τσίπρας, είναι ερώδες. Για βάλτε την Όλγα. Νομίζω λοιπόν ότι ο ίδιο ο πρόεδρο θα έπρεπε να δώσει τη λύση σήμερα, θέτοντα ο ίδιο τον εαυτό του στην κρίση των μελών. Αυτομάτω θα σταματούσαν όλα αυτά τα οποία συζητάμε περί κεντρικής επιτροπή, περί. Άρα να προκυρίσει ξανά εκλογέ, λέτε, από τη Στη... βάση. Ο ίδιος ισχυρίζεται, την ίδιο ισχυρίζεται. ισχυρίζεται ότι ο ίδιο κοιτάζει κυρίω τα μέλη, του ανθρώπου, στην κοινωνία, διεκδικεί αδιαμεσολάβητη σχέση. Αδιαμεσολάβητη λοιπόν θα είναι μια εκ νέου. Προσφυγή, Αλλά με δική του πρωτοβουλία, εσεί δείτε τον τόνο με σε αυτό. Με δική του η εκτίμηση, μου είναι ότι συρρυκνώνεται διαρκώ το κόμμα. Συρρυκνώνεται διαρκώ η κοινοβουλευτική ομάδα. Mm -hmm. Διχάζεται οριζοντίω mm -hmm. και καθέτω το κόμμα μέχρι και την τελευταία οργάνωση βάση. Κυρίω με, μετά τι ευρωεκλογέ, με όλο αυτόν τον κύκλο που έχει παραχθεί τη ισοστρέφεια mm -hmm. με ευθύνη του Προέδρου. Έτσι λοιπόν η Όλγα η Γεροβασίλη ζητάει εκλογέ από τη βάση. Για μένα η είδηση είναι ότι έχει οργανώσει βάσης Δεν έχει. Λέει και κάθε τελευταία οργάνωση βάση. Ναι, έχουν μείνει. Αλλά τι λένε, τι κάνουν και τι γίνεται σε αυτέ. Με τι κουράγιο που να Όντω, βέβαια πάνω να κυριολεκτεί και να λέει και η τελευταία οργάνωση βάση. Ότι υπάρχει μια τελευταία. Αυτό ναι, το ακούω. Όχι στην εσχατιά τη χώρα. Τελευταία ποσοτικά. δεν θα γίνει φεστιβάλ ΣΥΡΙΖΑ φέτος Σπούρτνικ, κάτι. <Casey> η νεολαία γιατί μένει έτσι. Το <lleva> είχαμε σκηνοθετήσει. Φεστιβάλ um ΣΥΡΙΖΑ δεν um θα γίνει. Σκνε, λοιπόν. <Α>... Η Κνέ έχει φεστιβάλ. Ούτε να το είχαμε σκηνοθετήσει. Κάτι έχω ακούσει ότι έχει φεστιβάλ η Κνέ φέτο. Ναι, αλλά επειδή είναι τα 50 χρόνια <σκ> τη Κνέ. Α, κι αυτό κάπω. Φεστιβάλ τη Όχι, Κνε... του Πασόκη, ήταν προχτέ. <σκ> <σκ> <σκ> <σκ> <σκ> Πασόκ, <ήταν> <σκ> επειδή είναι τα 50 χρόνια. <σκ> α, το εξακούσει ότι είναι και τη Κνέ. Ναι, ναι, κάτι. Ωραία, δεν ξέρω. Φέτο λοιπόν, επειδή είναι 50 χρόνια και είναι σημαδιακό αριθμό. Πέρα από το κανονικό φεστιβάλ που θα γίνει στο Τρίτσι. Μια μέρα παραπάνω. 17 από το ξεκινάει. 18, τέσσερι μέρε φέτο. Ε, έχει κάνει μια γύρα, να το πούμε έτσι, εκδηλώσεων στα μέρη που αυτά τα 50 χρόνια γίνεται το φεστιβάλ Έγινε στο Περιστέρι, εκδήλωση στην Πιασαριανή, στην Κράβα, στην Πανεπιστημιούπολη, στο Εγάλεο. Το Σάββατο γίνεται εκδήλωση, είναι και τελευταία αυτών των στάσεων mm -hmm. ε, Γίνεται εκδήλωση στο μέρο που το πρώτο φεστιβάλ το 1975 στο το ζωγράφου, ζωγράφου Οπότε, τι θα είναι και ομιλίες, συναυλίε. Και βέβαια, εκεί θα έχει ομιλία, θα μιλήσει ο Δημήτρης Γόντικας που ήταν τότε γραμματέας της ΚΝΕ, ναι. την περίοδο 72-79, Μετά θα προβληθεί το περίφημο ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ, αφιερωμένο στα 50 χρόνια του φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Ποιος το έκανε, η Βουλγαρή. Όχι. Τα παιδιά τη ΚΝΕ, ούτε, αν έχει καλησπέρα, καλησπέρα. ευκαιρίε είχαμε να έχει να ενδιαφέρον. Όχι, το κάνω τα παιδιά της ΚΝΕ. Μέσα εκεί θα μιλάνε ο Δημήτρη Γόντικας ο Χαλβατζή, ο Σοφιανός Όλοι αυτοί είναι οι της ΚΝΕ που έχουν περάσει. Ο ο Προτούλης, ο λέει. Δεν νομίζω να πει αυτό. Και εκτό από αυτού, ο και Ε, υπάρχουν μαρτυρίε και συνεντεύξει από την Ιωάννα Καριστιάνη μέσα στο ντοκιμαντέρ, το Φονταλάδη, από τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη, την Εύα Μελά, τον Γιώργο Μπαγιαρτάκη, την Αντάσσα Μποφίλιο, τον Σταμάτη Νικολάου, τον Θήμιο Παπαδόπουλο που είναι ο ορχιστρωτή του Θάνο Μικρούτσικου, Μικρούτσικου Μίλτο Πασχαλίδη, Θανά Καμνάκη, Κώστα Χατζάρα και άλλα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και αμέσω μετά θα ακολουθεί στην αυλία στου ζωγράφου όλα αυτά το Σάββατο με το συγκρότημα Ταμπούρι. Αυτό το συγκρότημα είναι ένα παλιό που λέγαν Αντάρτικα από τότε. με πολιτικά και αντάρτικα τραγούδια στα πρώτα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα είναι οι άνθρωποι τώρα και μπράβο τους και να είναι καλά και χρόνια, και μετά ναι. από τόσα χρόνια. Ως. Θα τους βοηθήσει και ο κόσμος, φαντάζομαι να τραγουδήσουν όλοι αυτοί μαζί. Ε, καλά. Ε, αυτό λοιπόν και έχουμε βέβαια το κανονικό φεστιβάλ, το κεντρικό. Στις 18. 18. Που που ποιος εμφανίζει στις 18. Δεν ξέρω. Πολύ καλλιτέχνε. Ναι. Αλλά. Ε, εντάξει τώρα, Και ο Αποστόλιο Μπερμπαγιάννη. Στην έναρξη. κάνουμε θα την, πούμε, την έναρξη την του Φεστιβάλ. Να τα πούμε και τι επόμενε μέρε. Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο από 18 και μετά. Ε, θα είναι, έχουν πάει. Εμεί uh, είμαστε την τελετή έναρξη. Μπράβο. <laughs> σε, σε, <σέρουμε> το Άρμα. <laughs> θα έχει <και> τη φλόγα, <laughs> θα την ανάψει. Θα ανάψω <θα>, <laughs> το σφυροδρέπανο. Θα ανάψω το σφυροδρέπανο, οκ. Να προσέχετε εκεί, γιατί γίνονται διάφορα. Θα το πούμε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Φέτο είναι πιο πλούσιο από ποτέ. Αυτό το πολιτιστικό γεγονό, το οποίο κρατάει 50 χρόνια και πραγματικά είναι γεγονό, το μεγαλύτερο που γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Με χιλιάδε κόσμου. Και εξελίσσεται με τα χρόνια. Και εξελίσσεται. Αναπτύσσεται, εξελίσσεται, έχει... θεσμό, yeah. θεσμό. Και χωρί να το έχει κάνει με ενδόνη. Χωρί να έχει ανακατευτεί το κράτο. Γι' αυτό. αυτό είναι το... <laughs> <laughs> Γι' αυτό έχει τέτοια διάρκεια. Ε, και γι' αυτό έχει επιτυχία σε πολιτιστικό επίπεδο. Εμεί στην Ηλίου όπω διαβάζω στο Ηλίου Times. Ποια θυμίσαι ένα σάιτ, δύο μήνες πας. είχα να ακούσω γι' αυτό, <σχελίω> στο ραδιόφωνο. <σχελίω> <σχελίω> <σχελίω> <σχελίω> <σχελίω> Φτιά, Φτιάξαμε έναν καινούριο παιδικό σταθμό. Μπράβο. Έχει ξεκινήσει από τη Δούρ. Το site δεν έκανε. Όχι, το όχι, ο Τάιμ. Yeah. από τη Δούρ όταν ήταν περιφερειάρχης και εδώ τα κονδύλια. Ξεκίνησε εδώ, πριν 10 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, ένα ωραίο βιοκλιματικός στον κεντρικό δρόμο στην ειρήνη και άριστο γείτονο. Φτιάχτηκε ο παιδικό σταθμό. Κάποια στιγμή βάφτηκε, ωραία χρώματα. Απ' έξω δεν έχει φυτευτεί, αλλά δεν έχει σημασία. Ε, σιγά, σιγά, και, σιγά, έρχεται και τώρα είναι, είναι έτοιμο ο σταθμό. Δεν έχει όμω άδεια λειτουργία. Τέλακα ημέν Παιδάκια, θα μπουν μέσα εκεί Άνταξη. Δεν έχει μιλιά, και δεν έχει φτιαχτεί, Δεν να μάθουν δεν... τα μωρά να σβήνουν φωτιές Αυτό εκπαίδευση. μάλλον σκέφτηκε ο Δήμος Με. Γιατί τον άνοιξε σήμερα Χωρίς να υπάρχει άδεια Ά, <laughs> Πρωτοφανές ναι. Και θα πηγαίνουν όπως λένε Σκληρή εκπαίδευση τα, τα, τα μωράκια ξαφνικά Η επίσημη απάντηση, πρέπει να ανοίξει προχθές Είχε δεσμευτεί, θα άνοιγε τη Δευτέρα Ο Δήμαρχο και είχαν πει με δηλώσει αυστηρέ. Λοιπόν, θα ανοίξει τη Δευτέρα, δεν άνοιξε. πάει αυτό. Γιατί όλοι ξέρουμε δεν έχει έρθει η Περιμένουμε την άδεια. Ναι. Και σήμερα το ανοίξανε, όχι για κανονική λειτουργία, για την περίφημη προσαρμογή που πάνε τα παιδάκια μια-δύο ώρες, Ο βλέπουν τον χώρο. Δεν να κάνει παιδάκια και πάλι. Παιδάκια και μόνο. Αντί α, να έχει 50 εγγύσει. Δάσκαλοι. 20. δάσκαλοι. Αυτό δεν έχει άδεια. Και δεν ξέρουμε. Λέει, την έχουμε την άδεια, δεν μα την έχουν δώσει τυπικά. Α. Πού τη άδεια, γιατί που, δεν τί, την έχει αυτή η πικρή. Ένα κλικ λέει είναι, να έχουμε την άδεια. Κάτι πότε, πότε, Ρώτησα εγώ πότε θα έρθει η άδεια. Δεν ξέρουμε. Α. Και πώς, γιατί βιάζει, αφού το έχασε προχθέ, κράτα πέντε μέρε και άνοιξε το μετά. Το ανοίξαμε λύση σήμερα. Γκρινιάζαν οι γονεί. Δεν είχαν που να αφήσουν τα παιδιά, θα λέει. Αυτή ήταν η επίσημη τελειότητα. Τα αφήνουν αυτό. Στο, στο επικίνδυνο. Αυτό είναι παράτολμο που κάνει. Δεν ξέρει. Πα... Όχι, να βγουν φλόρι τα παιδιά. Του κάνει εκπαίδευση από εκεί, σκινάκια. Να μάθετε πράγματα, να κατεβαίνει την κολόνα του πυροσβέστη. αμα okay. χρειαστεί να σβήσει όχι να γίνουν τα παιδιά μαμούχαλα να ψηφίζουν Μητσοτάκη στην Ηλίουπολή είμαστε μάχημοι δεν είμαστε τώρα φλόροι από τα παιδιά να ξεκινήσει ναι. τα μωρά αυτό τι τάξει στο, στο σπίτι να κάνουν ζημιέ. όχι θα φτιάχνουμε τώρα Οικοδόμο, το άλλο να του μάθεις ναι. φτιάξε να λείπει μια πόρτα τακ τάκ τάκ μεταξύ από τη φωτιά την πρόσφατη στην Α Έχει κάτι σφυράκια, παιχνίδια παιδικά, δεν έχει κάτι σφυράκια. Και να βίδες να έχει και πρόσφατη φωτιά στην Αττική που είχαμε γεμίσει στάχτη. Ναι. Εμείς τα σπίτια καθαρίσαμε κάπου, στάχτη, στάχτη ήταν για μία μέρα και δεν μπορούσα να πάρει σαν αυνοή. Εκεί δεν καθαρίσαν και αυτός ο σταθμός, επειδή είναι βιοκλιματικός, έχει στρογγυλά παράθυρα σαν φινιστρίνια πλοίου. Mm. έγινε όλα με στη στάχτη <laughs> απ' έξω και μέσα. πολύ. κρατάνε αυτά. Δεν γύρω -γύρω. <laughs> πρόκειται να φύγουν ποτέ. Ναι. Ρώτησα εγώ, λέει, θα τα καθαρίσουμε. Λέει, λέ, σιγά, σιγά. Δεν θα καθαρίσουμε. Δεν θα φυσήξει ποτέ. κάποια στιγμή. Θα... Ναι, αλλά έχει καθαρίσει. Έβρεξε και έκατσε ναι, αυτό. Δεν έκα τώρα <laughs> Είναι στρογγυλά παραθυράκια, πολύ ωραία απ' έξω. Wow, Γράφει πολύ ωραία στο. Είναι μπορντό, λαχανή, τα χρώματα είναι, ξέρει, κόκκινα, πράσινα. Αλλά έχει λίγο στάχτη. Χριστόγεννα έρχονται. Α τα μαζέψουν <laughs> τα παιδιά να φτιάξουμε κουραμπιέδε. <laughs> η Στάχτη είναι χρήσιμη σε πολλά, σε πολλά πράγματα, πολλέ παρασκευέ. Καθαρή, Στάχτη. στάχτη Βάζει γλυκό του κουταλιού στη Στάχτη. Ε, πολλά, πολλά, πάρα πολλέ δουλειέ. Οπότε είδε βιοκλιματικό. βιοκλιματικό all the way. Αυτά κάνουμε εμείς στην Ελίγου λοιπόν Μπράβο για την κοινωνική κοινωνία. άδεια σήμερα. να δώσει γι' αυτό. <laughs> άδεια να μαζέρω τα παιδιά τη τάχτη και να φτιάχνουν τι πόρτε. μίλησα με του αρμόδιου και λέει: Έλα, μωρέ, εντάξει τώρα θα. Τι εντάξει Έχει, είστε παράνομοι. Δεν τα συνηθίσει και τόσο καιρό. Πόσο Α, στη ζωή σου, δύο, είστε χρόνια αυτή τη στιγμή. Είναι παράνομο αυτό που Όχι. Πρέπει να δώσει άδεια πυροσβεστική. πυροσβεστική. Έρθει, έχει μαγειρία κάτω, έχει φωτιές, mm. έχει φωτιέ. Πρέπει να έρθει πυροσβεστική για έξοδου κινδύνου. Δεν έχει έρθει. Ενώ πού κολλάει, λέει. είναι ορμόδιο. Η πυροσβεστική, πυροσβεστική είναι ένα θέμα. Πόλε φορέ πρέπει δώσει. να το ο δήμος να τρέξει. Δεν είναι, είναι και η πυροσβεστική υπηρεσία. Και αυτό είναι έτοιμο ο σταθμό, είναι κανένα τρίμηνο και έτοιμο. Mm. Δεν έχει, είχαμε καλοκαίρι. Εντάξει, σημαίνει το καλοκαίρι ναι. αυτά. Εν πάση περιπτώσει τα αυτά τα θέματα και τα παρακολουθούμε. Τι θα γίνει άμα γίνουν εκλογέ τώρα, έχει κάποια απορία, ποιο θα βγει. Σαν 1 πάλι. Ναι. Είναι λογικό να υπάρχει μια ανυπομονησία. Και θα προσθέσω και μια κούραση με την έννοια ότι είμαστε πέντε χρόνια πια κυβέρνηση. Άρα ο κόσμο έχει... δεν είναι. Μήπω είναι κάτι παραπάνω. Μήπω δεν είναι απλώ μια κούραση και μια ε, απόσταση, είναι μια δυσαρέσκεια. Και ενδεχομένω ακόμα μερικέ φορέ και μια άδεια. Αν συμφωνείτε κύριε Κουβαρά, ότι μπορεί να είναι και πολλοί κόσμοι ο οποίο να είναι δυσαρεστημένο. Το αποτέλεσμα όμω είναι ότι αν είχαμε αύριο εκλογέ. Και ο κόσμος έπρεπε να πάρει την απόφαση συγκρίνοντας τα υπάρχοντα κόμματα μεταξύ τους. Εμένα θα μου επιτρέψετε να κάνω την ότι στη νέα Δημοκρατία θα ήταν πάλι κυβέρνηση. Και το βιολάκι από κάνω. Τον Σίτι, το ανατολικό γερμανικό συγκρότημα. Τον που... Ογλόγουλο. Μπράβο. <laughs> Ντεντεάργουλο, του και τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, κύριε Κουβαρά, επιτρέψτε μου, όπω λέει τώρα, θα βγει πάλι Νέα Δημοκρατία. Θα πάει τόσο καλά. Σα επιτρέψτε Θα πάει τώρα. τόσο καλά με Χούθη, ναι. με Ουκρανίε, με Ρουμανίες, με πολέμου, με αέρα, με ήλιο, με βροχή. Σα αποχαιρετούμε. Όχι έτσι. ότι δεν. λείψει αντιπάλου, δεν θα βγει. Εντάξει, θα βγει. Αλλά Είσης για λάθο λόγου. Πώ το λε, ναι. Φτάσαμε στο τέλος, έτσι πάμε να κλείσουμε με συγκρότημα από την Ανατολική Γερμανία. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά! <Τι> Einmal fassen Tief im Blute Fühlen Dies ist mein Es ist nur Durch dich von der Meer am Fenster kühlend an